Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μεσημέρια Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν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 Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Περδιά συνταξιούχοι Και υπερδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεκόρ προσέξτε Και όταν σας δώσουν το, και okay, οι Να είμαστε λοιπόν, εδώ με τους οχτρούς όντως Γιατί αυτό βαστάει πολλά χρόνια κολόνια Γιατί τα κρίβια βαστάει αιώνες επί των αιώνων και γιατί είναι ο FM. ΛΑΝΑ ΚΑΝΕΛΗ στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Γιώργος Τζιβελεκίδη σήμερα, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούρα μου η Νάνση. Είναι ο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, Real και να no, το μήνυμά σα στο 19650 σε ό,τι αφορά τα τηλέφωνα, αν θέλετε με υπολογιστή, στούντιο-παπάκυριαλεφm.gr, το τηλεφωνικό κέντρο εξαιρετικά εύκολο: 211-200 και 8200, 211-200 και 8200. Και μπαίνοντα μέσα σε αυτήν την επικαιρότητα, μπορώ να πω ότι σφραγίστηκε αισθητικά. Πρακτικά Αποτελεσματικά Αποκαλυπτικά Αυτή η εβδομάδα που πέρασε Από δύο ακραία πράγματα Το ένα είναι ο Παναθηναϊκός Και το άλλο είναι Πολύ πιο σοβαρό Πολύ πιο ενδεικτικό Ένας πρώην αστυνομικός τον Να σκοτώνει Το εξάγχρονο δίδυμο με αγοράκι Κοριτσάκι του Να λέει ότι ήτανε κακιά στιγμή τόσο κακιά στιγμή, με τέτοια διάρκεια, δεν υπάρχει στην κακία αυτού του πράγματος, το απόλυτο κακό είχε τέτοια διάρκεια που είχε το κουράγιο να πάρει άψυχο κορμί του παιδιού του να το βάλει σε σακούλα, να πάει 150 μέτρα να το πετάξει στα σκουπίδια να βάλει τους συναδέλφους του αστυνομικού, στέος αστυνομικός ο ίδιο, να ψάχνουνε γύρω γύρω, να έχει κάνει καταγγελία και εκείνη δύστηχη μάνα να είναι στο νοσοκομείο. Δεν με διαφέρει τίποτα άλλο. Μόνο αυτή η προσέγγιση που οι πληροφορίες περί τα πρόσωπα είναι επιβαρυντικές μόνο από τις ιδιότητες. Είναι πρώην αστυνομικός, πρώην αστυνομικός που αντανακλά αυτό στη, στη μούρη του με τέτοιο βαθμό ώστε δεν σεβάστηκε, αφού δεν σεβάστηκε τη ζωή του παιδιού του θα μου πείτε θα σεβόταν τους κόπους του σώματος για να τον βρούνε Προ τιμήν δε των αστυνομικών, που δεν τον αντιμετώπισαν απλώ ω πρώην αστυνομικό και κατάφεραν μέσα από τι αντιφάσει να πετύχουν το στόχο τους, δηλαδή να αναγκαστεί να αναλάβει την ευθύνη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ενό τέτοιου αποτρόπαιου εγκλήματο. Αυτό είναι το σημαντικό, το ένα. Το δεύτερο, είναι ο ο Παναθηναϊκό αποδεικνύει για μία ακόμα φορά. αν Θα μιλήσω βέβαια, εντάξει, πνίγεται με τιμή από το ένα λιμάνι, τώρα αποκτήσαμε και δεύτερο λιμάνι, από τη Θεσσαλονίκη για να πνίγεται. Αλλά εδώ έχουμε δύο προβλήματα ω Παναθηναϊκοί. Και το λέω ω Παναθηναϊκοί με την έννοια ότι γενικεύονται αυτά. Άμα θα τα δείτε, υπάρχουν και εκτό Παναθηναϊκού. Δεν έχουν σχέση μόνο με την ομάδα, έχουν σχέση με την κουλτούρα τη γενικότερη. <σχεδοί> κάποιον για την ήττα. Όταν τιμωρήσει κάποιον για την ήττα, δεν με ενδιαφέρει η αισθητική του. Θα γυρίσω, με πούλμαν ή Να τιμωρήσει κάποιον για την ήττα. Είναι ε, μία. Κα... Πρόσεξε. Την ήττα ανθρώπων οι οποίοι μέχρι σήμερα, φέροντα το τριφύλι, σου μου φέρει έξι πανευρωπαϊκού τίτλου και τον λε εξάστερο. Ανθρώπου που δεν μπόρεσαν. Δεν βρέθηκαν. Δεν πέτυχαν. Δεν με απασχολεί. απασχολεί. Άνθρωπο που δεν ξέρει να δέχεται την ήττα με αξιοπρέπεια. Είναι άξιος της Ήτας περισσότερο από ότι είναι στο αγωνιστικό οποιοδήποτε επίπεδο Είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα Είναι πολύ λάθος να το παίζει κάποιος Θεός Είναι πολύ μεγάλο λάθος Και μάλιστα ιδιοκτήτης και όχι δημιουργός του κόσμου του Είναι άλλο πράγμα να είσαι δημιουργός ενός κόσμου Δημιουργός μια ιδέα, μιας ιδέας, ομάδα, μιας ομάδας, Και άλλο ιδιοκτήτη. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα Υπάρχει ήθο Ουζουνίδη. Απολύτω ήθο Ουζουνίδη. Που δεν ξοπέταξε τον Κλονάρδη έξω. Βεβαίω είχε ο γκολ, βεβαίω σε κακή στιγμή, βεβαίω δεν έβαλε τα γκολ. Βεβαίω δεν είχαμε βάλει τέσσερα γκολ. Δεν θα μα ένιωσε το σφάξιμο με τη διαιτησία. Αλλά υπήρξε και ένα άνθρωπο, φίλε παιδάκι μου, να κρατήσει τα μπόσκα με αξιοπρέπεια. Να μην το κάνει το παιδί που βρέθηκε σε μαύρη μοίρα. Μαύρη μέρα βρέθηκε. Εγώ σα λέω Μαύρη μέρα. Λέτε να μην ήθελε να βάλει τον κολ. Ούτε να τον κρεμάσει τα ανάποδα. Ούτε να τον διαλύσει. Ούτε να διαλύσει ολόκληρη την ομάδα που δεν μπόρεσε. Ούτε να καταφύγει στι εύκολε λύσει. Αδικία. Φρικτή. Πού καταλήγει το πράγμα. Να μοιάζει σχεδόν με υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Γιατί άμα χάσει ευκαιρίε ότι η ομάδα αυτοκτόνησε. Άμα έρθει και ο διατητή μετά και στα κάνει έτσι ένα μπάχαλο, μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα ότι είχε υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Α, πάμε τώρα στην ουσία. Τι έλεγα για δημιουργία και για ιδιοκτησία. Ξέρεις δεν ακούς. Αι αυτό δεν το κάνω το σχόλιο για το πάω σήμερα. Το έχω κάνει τον καιρό που λέγανε φέρει ένα ωραίο αφεντικό και που κάνει μέσα στα κανάλια. Το έχω κάνει και για τον Ολυμπιακό, το έχω κάνει και για τον Παναθηναϊκό, το έχω κάνει και για τον οποιονδήποτε. Όταν πα να παίξει την ιδέα φωνάζοντα το όνομα του ιδιοκτήτη Ιβάν Σαββίδη ή Γουζεροκόκαλη ή, ή Βαρτινογιάννη ή αυτό και φωνάζει είτε υπέρ εναντίον του ιδιοκτήτη, τότε μόνο σου έχει κατεβάσει την ιδέα τη φανέλας ψευδέστηση σε καιρό επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όμω αυτή είναι που βαστάει τα γήπεδα γεμάτα, το κατεβάζει στο επίπεδο του λαβυρίνθου του εσωτερικού. Πάμε λοιπόν στο λαβυρίνθο που είναι συγκρότημα. Να ακούσουμε το σπόρο τη υποταγή στο τραγούδι του Γιάννη Καραλαμπάκη. Γιατί λέει το δίκαιο είναι δικαίωμα του καθένα να αντόχει. Για ό,τι βρήκε έτοιμο, Ζωές έχουν ματώσει. Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και εργατική πρωτομαγιά, όπου εκεί μετράει το αίμα πριν από 131 χρόνια των εργατών και των εργατριών στο Σικάγο και όχι η σχολή φιλελευθερισμού του Σικάγο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Κόσπο ρωτή, τίποτα γη. Όσο να αντέξει την παναγή. Κόσπο ειλικρινά σας το λέω μια σοβαρή συζήτηση για το πόσο περικυκλωμένοι είμαστε από εμπόλεμε σπίθες με θυμάμαι παραπάνω από που πω μία φορές σε τούτη εδώ την εκπομπή για να μην πω άλλους χώρους δημόσιες ομιλίε. να λέω ότι πολύ κοιτάμε προς Ανατολάς αλλά ξεχνάμε το βορρά και στο βορρά τα πράγματα δεν είναι καλά στα Βαλκάνια δεν είναι καλά δεν είναι στα Σκόπια δεν είναι στο Κόσομο, δεν είναι στην Αλβανία, δεν είναι στην Κονατία, παραδίτηκε χθες η κυβέρνηση. Δεν είναι στη Βουλγαρία. Μαζεύεται πολύ όπλο, μαζεύεται πολύ ένταση, μαζεύεται πολύ εθνικισμός, πολύ, πολύ εθνικιστική βαρβατήλα θα έλεγα. Ε, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα έτοιμο, ε, τα πρώτα κορμιά που θα πέσουν ουσιαστικά και ηθικά, είναι 200.000 Έλληνες που ζουν εκεί στην περιοχή για να έχουμε συνέστηση έτσι μέσα στα Σκόπια μοναστήρι και στις γύρω περιοχές Δεύτερον, θολώνει το μυαλό και θολώνει το μυαλό από τον τρόπο με τον οποίο τα συζητάμε για παράδειγμα ουδής θα σκεφτεί αφού να γίνεται τμήμα της προπαγάνδας ότι έχουμε το Νάτο στο Αιγαίο και έχουμε το Νάτο στο Αιγαίο για να μας υπερασπιστεί και την ίδια ώρα ο κουκουέ επιμένει ταυτόχρονα με το θέμα της απεργίας πείνας πολιτικών κρατουμένων Παλαιστινίων στην Παλαιστίνη να επισημαίνει όπως έκανε ο παφίλη σήμερα στον Μουζάλα να επισημαίνει ότι υπάρχουν Σύρι και Κούρδι πρόσφυγες στη Μόρια της Λέσβου που έχουν αρχίσει απεργία πείνα και δίψας 12 πρόσφυγες ανάμεσά τους και ένας ανήλικος τώρα σε αυτού τι μπορεί να απαντήσει η ελληνική πολιτεία ότι είναι ασφαλής προορισμός επιστροφής επιστροφή τη στην Τουρκία, λίγο να ανοίξει το κεφάλι, θα καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη σκέψη, πολύ περισσότερη συγκρότηση και πολύ περισσότερο γνήσιο πατριωτισμό από το να να διαλέγουμε μεταξύ Λεπέν ή Μακρόν. Και επειδή το πράγμα γίνεται τραγικό, φύγει οι έχουμε να πούμε στη συνέχεια πολλά. Όχι για τι χαμένες απλώς, και για τις νυν και για τις επόμενε πατρίδε. Λοιπόν, εγώ σήμερα για αξιολόγηση και τέτοια, τέρμα έτσι, δεν συζητάω, δεν ανοίγω θέμα, να χτυπιάσετε χάμο. Ειλικρνά σα το λέω. Διότι πφ, αυτό κυριαρχεί και σε ένα επίπεδο την παρακολουθείτε την ιδιωσιογραφία εκόντες-άκοντες, δηλαδή και χωρίς να το θέλετε. Αλλά για να μιλήσουμε για παράδειγμα για τον όρο «εχπάλωτος τη Ευρώπη. Σα πάει ο νούζα ποιο μπορεί να είναι εχμάλωτο τη Ευρώπη. Δεν μπορούσατε θεωρητικά και πρακτικά, ρητορικά να πείτε ότι εχμάλωτο τη Ευρώπη είναι οι λαοί. Εχμάλωτο τη Ευρώπη είναι οι χώρε του Μαγκρέμπ. Η Λιβύη, ε, όλε οι χώρε αυτέ. Εχμάλωτο τη Ευρώπη μπορεί να είναι και η Παλαιστίνη. Εχμάλωτο τη Ευρώπη μπορεί να είναι ποιο, ο Ροτογάν, το κόβω. Εχμάλωτο τη Ευρώπη έχουν υπάρξει τα Βαλκάνια. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ο όρο Εχμάλτο τη Ευρώπη πάει πίσω στο 1814 και μάλιστα στη σημερινή μέρα, γιατί ποιο ήταν Εχμάλτο τη Ευρώπη το 1814, δεν σα περνάει από το νου, ο Ναπολέων Οναπάρτη, ο, ο οποίο εξοριζόμενο στο νησί τη Έλβα, χαρακτηρίζεται Εχμάλτο τη Ευρώπη. Για να ξέρετε τι είναι η Ευρώπη, όταν μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα. Επειδή μιλούσαμε πριν για ήττε, για νίκε, για τέτοια. Σα θυμίζω πάντως ότι τον Απολεόντιο Σύνδρομο και στα ψυχιατρία, στι ταινίε παντού, τον Απολέοντα έχετε δει. Με πάει κανένα που έχει πάει σε ψυχιατρία και έχει παίξει το Βέλινγκτον που κέρδισε. έτσι, να Λέμε τα πράγματα. Δηλαδή στο Βατρελό, το Βατρελό. είναι μια φρυλική ήττα που την παίρνουν έτσι. Γιατί σε επίπεδο ατόμων, ηγετών, έτσι γράφει ιστορία. Αυτοί τη γράφουν. Όχι, oh, στην πραγματικότητα τη γράφουν από κάτω. Αυτοί την υπογράφουν. Δεν μιλάμε ποιο υπογράφει την ιστορία, που την υπογράφουν συνήθω οι νικητέ, ακόμα και όταν είναι από πλευρά συμφερόντων η τιμένη. Γιατί λέω, έχουμε άλλο τη Ευρώπη. Γιατί για παράδειγμα, είναι πολλοί που κατηγορούν το κουκουέ που δεν μπορούν να το βάλουν στο ίδιο τσουβάλι, με το ψήφισμα που ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο για την ε, Βενεζουέλα. Ε, δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε κάποιο να δει πρώτα απ' ανέκαθεν το ΚΚΟΕ για την Βενεζουέλα. Είχε τονίσει ότι όταν έχεις διαχείριση του καπιταλισμού, όποια μορφή κι αν έχει, φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική είναι σε αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα και τις ανάγκες. Και αυτό θεωρεί το κριτική. Την ίδια ώρα όμως, ε, δεν να σου έρχονται συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, λαϊκό κόμμα, σοσιαλδημοκράτε, φιλελεύθεροι και να ζητάνε, από την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλαδή την ύπατη εκπρόσωπο Να εξετάσει ενεργά σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς Άλλα μέτρα που θα δώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα Να επαναφέρει πλήρως τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα Τα ακούσα αυτό και έτσι και σκεφτείς πως αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Συρία τώρα σε πιάνει σύγκριο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διακριτό αυτό ένα όχι που λέγεται συστηματικά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κόμμα από όλε τι υπόλοιπε επιλογέ που είναι αντίστοιχε στον πρώτο γύρο Μακρόν, στον δεύτερο Λεπέν, στον τρίτο το παπούτσι μου, στον τέταρτο την κάλτσα μου. Και αν μα κάτσει και κάποιο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε με του απέναντι, ποιο από εμά θα διαχειριστεί καλύτερα τα συμφέροντα. Αν πάτε όμω την πραγματική ιστορία, σε αυτού που τη γράφουν, ε, σα σήμερα. Υπάρχει μάχη στο κάστρο του ημίτου. Άρα στοίχημα ότι, άμα πω το κάστρο του ημίτου, το πολύ πολύ να σκεφτεί κανένα εκεί ψηλά στον ημίτο, υπάρχει κάποιο μυστικό. Το κάστρο του ημίτου, ποιοι να το ξέρουν, πρέπει να το ξέρουν γιατί είναι μία από τι λαμπρότερες σελίδε του λαού τη Αθήνα απέναντι στου χιτλοροφασίστε. Το 1944, τρει νεολαίοι ελασίτε, τρία παιδιά δηλαδή, τρία παιδαρέλια. Ο Δημιρίτης Δημήτρης Αυγέρης, ο Κώστας Φολτόπουλος και ο Θάνος Κιωκμενίδης ονόματα που θα πρέπει να είναι γραμμένα, με χρυσά γράμματα, σιγά πίσω καθίζει να τα γράψει αυτά 7 ολόκληρε ώρες με ένα όπλο ο καθένας ατομικού οπλισμού ξέρουν αυτοί που ξέρουν από όπλα, ελαφρύ πράγμα είναι αυτό σε ένα σπιτάκι στον Ιμητό 7 ώρες αντιμετωπίζουν 200 χιτλερικούς και ταγματασφαλίτες και αφού προξένησαν τεράστιες απώλειες στον εχθρό βεβαίως έπεσαν ηρωικά και δεν ζήτησαν ποτέ τα ρέστα για αυτόν τον αγώνα. Του τιμωρεί αυτούς με λήθη? Για καλό σκεφτείτε το. του τιμωρεί με λίθι ή πρέπει τους μέχρι γράμματα για να τους θυμάται. Κανείς. Κάστρο του Μητού, Αυγέρης, Φολτόπουλος και Ελασίτες, Κόντρα σε 200 ασφαλίτε. Γιατί αυτή είναι η αξία τη πατρίδας Να την υπερασπίζεσαι Κατά από τέτοιες συνθήκες, Στα δύσκολα Και όχι στα μπλα μπλα Στα φρουφρού και στα αρώματα Και επειδή μόλις πεις είχαμε ένας πατρίδας Ανούς πάει στην άλλη άκρη α, Θα πάμε στον α, Βασίλη τον Κουλούγλου Πιτσιρικάς Καλός μουσικός Παίζει κιθάρα Συνθέτει Το παλεύει μόνος του Συνεργάζεται και με σπου με ροκάματο να βγαίνει, αλλά το μεράκι να γράψει τραγούδια είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και επομένως ας τον ακούσουμε να τραγουδά χαμένες πατρίδες. Τις χαμένες μου πατρίδες, με στα μάτια μου τις είδε. Για αυτές μιλώ και κλαίω κι όλο τραγουδό. Μες στη Σμύρνη μένα τα παιχνίδια μου είναι κρυμμένα τα τραγούδια που λείπουν. Μην όλα εκεί. Να σταμάταγα το κλείδω να μια μέρα μόνο και να πηγαίνω Τα παιχνίδια μου να πάρω με εξίδες να φουμάρω αχ να πηγαίνω Τα για να μιλετήσω. Αχ να κλείσω το χρόνο και να πηγαίνω. Να σταματάω να το χρόνο. Να το δει μια μέρα μόνο και να πηγαίνω. Τα Δεκα ηξίδες να κουμάρω, να πήγαινε πάνω. οπότε να μην θυσιάσω το μου. Ε, δημήτρη από το Βύρονα. Δεν μπορεί να μου ζητά ένα τραγούδι. Ε. Εγώ θα το βρω και θα στο παίξω. Με την προπόθεση, Ιλιάνα, αν σου επιτρέπουν, θα θέλαμε να ακούσουμε. Ε, εσύ φαντάστηκε ότι εδώ είμαστε εδώ, αυτοί που κάνουμε εκπομπέ και καθόμαστε και κάνουμε εκπομπέ. Επειδή μα επιτρέπουν, δεν μα επιτρέπουν. Τη διακοπή θα διαλέξουμε και τι θα μιλήσουμε. Τόσο πολύ έχουμε μπει στο κλισέ να σκεφτόμαστε ότι ό,τι ακούγεται δημόσια είναι κάτι που το επιτρέπουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα μου ξέρω πάρα πολλού δημοσιογράφου που είναι υποχρεωμένοι να λένε πράγματα που δεν θέλουν να πούνε. Όχι αν του επιτρέπουν να πούνε αυτό που νομίζουν οι ίδιοι. Αυτό στι μέρε μου έχει καταντήσει σχεδόν εύκολο. Γιατί ανάμεσα στα πολλά υποχρεωτικά που πρέπει να πει, το να πει αυτό που θέλει είναι εύκολο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιο ακούει. Εμεί μπορεί να τα λέμε. Όχι εγώ. Πολλοί άλλοι. Ποιο ακούει. Και τα ακούει, θα πάρει τη μετρητή. Εντάξει, δεν μπορώ. Έχω κι εγώ προσωπικά παράπονα. Να είμαι ανάμεσα σε κατάπληκτους πολιτικούς, δημοσιογράφους, συναδέλφους, δημοσιολογούντες που ανακαλύπτουν το πρόβλημα στην Τουρκία μετά το πρακτικό με για τον Γκουλέν και να έχω γράψει για τον Γκουλέν πριν από 18 χρόνια και να έχω προδιαγράψει κιόλας που γραφεί λιάννας Μιστακίδου στην έμεση τι εστί Γκουλέν, τι στήνει, πώς το στήνει, που θα βρεθεί, τι σημαίνει για την Τουρκία ο Γκουλέν Μην τρελαθούμε δηλαδή και ακούγει και σελεύκειε και τούτα και Κίνα και τάλα και Ερντογάν ότι σήμερα εκπλήσει στον κόσμο. Μα εκπλήσει ξαφνικά. Φτιάχναν όλο τον ύπνο. Ο Μακρόν, ο Μωφτών, το Μακαρούν, το... οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο. Ε, έχει δίκιο ο φίλος ο Νιόνιος ο μακάλης που γράφει: Εγώ περιμένω να δω που θα σκάσει. Κορεάτικη Χερσόνησο, Βαλκάνια. Όσο για το έγκλημα, όμορφη στολή. Πίσω από τη στολή είναι το θέμα τι υπάρχει. Φιλούμπες αντιγυρίζω και εγώ. Ε, έχετε και χιούμορ. Ο Ανδρέας μου γράφει για τον πρόεδρο του Ταντζικιστάν. Θα σα τα πω μετά. Και εσύ Νικήτα, τι κόφτες. Θες να πω κάτι ε, προχωρημένο. Και πού ξέρω γωρή Νικίτα τι είναι το προχωρημένο που θες εσύ. Αν ήθελες να πεις κάτι προχωρημένο θα το έχεις γράφει. Γράψει. Αν θεωρείς απλώς προχωρημένο να μου δώσεις το όνομά σου, τότε και εγώ σου δίνω ειδήσει. Τα πολλά προχωρημένα μαζί με κληρώσει, αμέσω μετά τι ειδήσει. Από μόνε του είναι προχωρημένε έξω την πραγματικότητα. Σε τέτοιο βαθμό έξω την πραγματικότητα, που παλαβώνεις στην προσπάθεια να προσαρμοστεί αυτή αυτήν. Πολλοί το παίζουν τρελόι τώρα τελευταία. Μεταξύ αυτών και πολιτική. Το πρόβλημα είναι, ποιο θα καταλάβει το νόημα τη φετινής πρωτομαγία. Κλέψανε, λένε. Όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Που τους, πιστέψαν, μισθωτοί, Έχουν και, αυτά τους και τα, τα τους Να είμαστε λοιπόν εδώ αμέσως μετά τις ειδήσεις <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Νομίζω ότι είναι από τι λίγες φορές που μπορώ να σαρκάσω Έτσι λίγο να τραγγίσω ε, Γιατί τι, τι δεν ηρεμήσει όταν ακούσω αυτές τις ειδήσει, Εκεί, πάνω που σα έλεγα κάτι για πόλεμο, για Βαλκάνια, για κατάσταση, για τούτο, για εκείνο, για το άλλο. Έρχεται ο άλλο και λέει επισήμω μέσα στι ειδήσει, όχι ο δημοσιογράφο ο άλλο. Ο άλλο, ο άλλο, ο αρμόδιο τη εξουσία. Ότι μία περίπτωση υπάρχει να ματαιωθεί η επίσκεψη στην Κίνα αν αυξηθεί η ένταση στο Αιγαίο. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται τώρα. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια επιβεβαίωση, διασταύρωση τη πληροφορία ότι πρέπει να είσαστε. Μπροστά στο ενδεχόμενο Η πεινασμένη, ταλαιπωρημένη Άνεργη, η ελληνική νεολαία Να επιστρατευθεί, να βάλει χακή Να πάει να αντιμετωπίσει Και οι υπόλοιποι πίσω να πεινάσουν Και να πλέκουν κάτι στις καλοκαιρινές Για να αυτό Για αλότρια συμφέροντα Δηλαδή το φαντάζεστε Το φαντάζεστε στο 2017 Αυτό το πράγμα Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν έχει ξαναγίνει Ούτε 20 χρονάκια δεν είναι όταν έγινε δίπλα στην Ιουγκοσλαβία. Όταν κάποιοι μίλαγαν για τι εξελίξει εκεί, κάποιοι άλλοι ναι. Και επειδή σα έλεγα για χαμένε πατρίδε, ε, και η χαμένη πατρίδα είναι η χειρότερη, χαμένη πατρίδα είναι αυτή που έχει χαθεί μέσα μα. Αυτή που σε φέρνει, λέει, ότι όπου και αν πα σε πληγώνει. Και επειδή αυτόν τον καιρό διαβάζω το Λιβανιλί με το ε, Κωνσταντινίγερ Χοτέλ, ε, που μιλάει για τη ζωή τη σύγχρονη πόλη τη Κωνσταντινούπολη. Πράγματα που ξέρετε, σιγά σιγά μα διαφεύγουν. Και αν δείτε πόσο ίδια είναι, σαν τα Μακδόναλτ σε όλες τις πόλεις του κόσμου. ίδια, ίδια. ίδια με αυτά που συμβαίνουν εδώ, με αυτά που συμβαίνουν εκεί, με αυτά που συμβαίνουν παραπέρα. Σε βαθμό να σου γυρίζουν και τάντερα δηλαδή γιατί από τι ομοιότητε. Έχω τώρα να κληρώσω για του πέντε πρώτου που θα τηλεφωνήσουν το 2.11.20 και 8.200 τη Μαρό. Ένα μυθιστόρημα τη δέσπορα Χατζή από τι εκδόσει Μίνουα που μα πάει από το Βό Σικουάνα μέρα που είναι τώρα. Το Παρίσι συνδέεται με το Βόσπορο με τι πολιτικέ εξελίξει, Κωνσταντινούπολη 53. Η νέα ρίζα πίδα Μαρο από το ερωτικό πνεύμα του καθηγητή 30 ετών και λογοτέχνη Κωνσταντινού Βαΐτσι. Έροντα μεγάλο, η ζωή όμω του καθηγητή έχει οφθαλμοφανή κενά. Η έντεχνη σιωπή, αλλά και ταξίδια στο Παρίσι, κίνουν υποψίε τη οικογένεια. Ήστερα, έρχονται το 55 τα Σεπτεμβριανά. Ριζικά ξυλώνεται η ζωή της οικογένειας στην πόλη Αν τα πριγκιπωνήσει και με τις βεγκέρες και τις διακοπές η χοροί, τα χαμάμ Εμνήμη πονά σαν ανοιχτό τραύμα Σαράντα χρόνια μετά Κάπου γιος ψάχνει την αλήθεια στο Παρίσι Γυρνώντας μισόν αιώνα πίσω Ωραία με το Συνδέει το τότε με το τώρα Και κυρίως με ένα κομμάτι της ιστορίας που επιτρέπει να ανοίξει λίγο το μυαλό. Δύο είναι οχτώ γιατί το μυαλό μας ωραίο είναι μόνο όταν είναι σαμαγεμένο. Σαμαγεμένο το μυαλό μου. Στην ερμηνεία μια έξοχη σωτηρία Λερονάρδου εδώ, σε μουσική του Μπαγιαντέρα και στίχους του Μπαγιαντέρα και σε μια εξαίσια τυχασκευή της θέσιας Παναγιώτου. γεμένο το μυαλό μου φτερουγήσει η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει δεν και στον ύπνο που κοιμάμαι. <ΣΡΟΟ> Έσαι να πάντα άρχον το πουλα μου. Θυμάμαι. <ΣΡΟ> και στον ύπνο που κοιμάμαι. <ΣΡΟ> Έσαι να πάντα άρχον Μα θυμάμαι στα δένα στη γωνιά για σ' ένα Για την αγάπη. Πίσω ποτάμια δάκρυα χεινό Λύπη σου μα μικρή και μη μ' μόνο αφού το ξέρεις για σένα τώρα τα γυνάτια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια με μια μάτια σου θα μου ρίξει πω λιώνω Ναούκα πονο, με Μα μια ματιά σου σαν σου Λοιπόν, α, φίλε Γάβρε, μου στρισάνε από τα ρότερα μηνύματα, μέρε που είναι και πολύ δύσκολες. Να ζήσει η γενιά του 54, α είναι και βάζελη. Ένα Γάβρο γράφει το μήνυμα στο κινητό και με κάνει και τρυφερεύω. Σουκώ έκπληξη, λοιπόν. Σουκώ έκπληξη, αλλά μετά τι διαφημίσει. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε. Κλισέ, <Κλέψανε>. Μα έφεγε το κλισέ. Μα έφεγε. Αλήθεια, σα το λέω. Μα έφαγε. Θεωρούμε εξτραβαγκό μια σειρά από πράγματα, μια σειρά από νούμερα. Μα έχουν τη λήξη σε μια στατιστική και παίζουμε με αυτό. Μου διαβάζουν τώρα και με πιάνουν τα γέλια, το χιούμορ του κόσμου, ώρες, ώρες, είναι ε, αυτοσαρκαστικό. Αλλά είναι και αυτό που σα έλεγα στην δημοσκόπηση τι ψηφίσατε, λέει τον καιρό των το Μνημονίων, εσεί. Νομίζω ότι ψηφίσατε σωστά το 72% ή ψήφισε σωστά. Οι άλλοι λέει ψήφισαν σωστά το 77%. Λέει ψήφισαν λάθο. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει το νούμερο. Έτσι τώρα λέει και με το survivor. Ο 80% είναι η τηλεθέαση. Ρωτά σε οποιονδήποτε, σου λέει: Εγώ δεν βλέπω survivor. Πώ βγαίνει το διάλογο το 80%? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι το ψηφίσανε. Αυτοί που το ψηφίσανε, τον κάνανε η κυβέρνηση. Άμα του ρωτήσει, κανένα δεν τον ψήφισε. Είναι σε τη Χούντα. Ήρθε, έπιασε πολύ κόσμο προετοίμαστο και στον ύπνο. Ξυπνήσαμε το πρωί και ήταν όλη αντιστασιακή, 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια υποταγμένοι μετά 11 εκατομμύρια αντιστασιακή. Οι φωτεινές εξαίρεσεις είναι στα τα παιδιά που πήγανε πάνω στο σπίτι, εκεί στο κάστρο του Μητού και παλεύανε κόντρα στους ταγματασφαλίστες. Και επειδή υποσχέθηκαν αυτό το πράγμα, ε, επιμένω, ε, ένας από τους πιο παράξενους συμβολισμού κλισέ είναι πια στο Μάι. Το να στο Μάι είναι εύκολο. Αν θέσουν τα λουλούδια, η Άνοιξη υπαγορεύει την ύπαρξή τη στον καθένανε. Ακόμα και αν την καταλαβαίνει. Με υπνοπαιδεία έρχεται η Άνοιξη. Ζεσταίνεσαι λίγο παραπάνω. Υπαγορεύει τον εαυτό τη, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν γίνεται. Αν εύκολα να πιάσει το Μαΐ. Την πρωτομαγιά πώ την πιάνει. Την πρωτομαγιά στο μήνυμά τη. Την εργατική πρωτομαγιά. Που αφορά του προλετάριου. Για να την πιάσει γιατί έχει συνείδηση. Ότι ακόμα κι αν δεν το λένε, ακόμα κι αν μένει στην πόλη και είσαι στον αστικό ιστό που λέμε, δεν σημαίνει ότι είσαι και οπωσδήποτε αστός. Έτσι, ρε Γάβρε, ρε Μπαουκτζή, ρε Αεκτζή, ρε Βάζελε, ρε Αριανέ, ρε δεν ξέρω εγώ τι πανεληφσινιακέ. Για τώρα τελευταία έχει παίξει πολύ, έτσι, πολύ, πολύ κουβέντα περί ε, ομάδων μέσα στη Βουλή και μετά όλοι μαζί διαμαρτύρονται για την ποδοσφαιροποίηση του Κοινοβουλίου. Μήπω να βρεθούμε. Στο σύνταγμα με το ΠΑΜΕ, με το κομμάτι της τι την Πρωτομαγιά για να ζήσουν και οι, και οι επόμενες γενιές το ίδιο καλά με τις προηγούμενες που τουλάχιστον εξεκολουθούσαν να διεκδικούν έως θανάτου και επειδή η απάντηση μπορεί να είναι κοντά στα κλισέ; άμα είμαι εγώ εδώ πέρα τώρα και έχω μιλήσει για τον Παναθηναίκο μόλις πω κάτι για τον Πυρεά; θα θυμηθεί κάποιος τον Ολυμπιακό και θα πει πω πω, πω μπακιά, του, του, αυτά Άμα πω, ξέρω εγώ, Μαργαρίτα, μπορεί να πάει ο Άλλη Μαργαρίτα και όχι στη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Και άμα πω Τρούμπα, δεν θα πάει στην περιοχή τη τρούμπας θα πάει σε αυτό που είναι ο μύθο τη τρούμπας. Σα καλώ να τα βγάλετε όλα αυτά από το κεφάλι σα και στοίχη μουσική τραγούδι τη Πέννη Μπαλτατζή, θα ακούσετε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αφορά στην Τρούμπα στην Καστέλα. Για γάβρου που αντέχουν να αναγνωρίζουν βάσελου αντιπάλου στην ίδια τάξη. Με τον ίδιο τρόπο παραμονή πρωτομαγιά. Θα θέλα να μου να πω τον πυρασμό, να ταξιδεύω το μυαλό. Στο λιμανιού του τα νυχτά και τα νερά, να βάζω πλόρι τα μεγάλα όνειρά μου. Στο λιμανιού του τα νυχτά και τα νερά, να βάζω πλόρι τα μεγάλα Θα θέλα να ξέρα. Ανγκυρά καρτίρα τα βουδάκια. Να ταλκαδιάζουμε από τι μουσικέ που μάγκε παίζουν με στα καπαρεδάκια. Να ταλκαδιάζουμε από τι μουσικέ που μάγκε παίζουν με στα καμπαρεδάκια. Την τρούπα στη Καστελά να σου φωνάζω έλα να ζήσουμε στιγμές σιδονικές Μακριά γαϊούρα φτάνει ως το πασάλιμανι, έχει Εκεί που θα σε πάρω αγκαλιές Θα θέλα να αφήνα το βήμα το βάρη Στην κάτι φορά μέχρι να βρει παραλία Μεστά σοκάκια σου το χρόνο να ξεχνώ Να κάνω τρένα, αεροπλάνα, και πλοία Με σοκάκια σου το χρόνο να ξεχνώ Να χάνω τρένα, αεροπλάνα, τραμ και, και πλοία Στη τρούπα, στην καστέλα να σου φωνάζω έλα Να ζήσουμε στιγμές ειδονικές Μακριά γαϊδούρα φτάνει ως το πασαλιμάνι Εκεί που θα σε πάρω αγκαλιέ <μουλίου> στην κρούπα, στην καστέλα Να σου φωνάζω έλα Μαζί με τις παρές, τις γνωστές Να τρώμε με τα ψαράκια Σαν ανεφίστικα για Να πίνουμε ουσάκι και ραγιές Και μια και λέγαμε η εκκλησία Φαντάζομαι να τα ακούσει αυτό το τραγούδι Να είσαι και να το τραγουθάς στο Πεσσαλημάνι γιατί είμαστε δέσμοι κάποιων πραγμάτων που είναι μια στολή που μα τη φόρεσαν να αντιθέλουμε θέλουμε, που ζητήσετε κάτι προχώ. Νομίζω δεν χρειάζομαι εγώ. Θα σα διαβάσω Γιατί την Πρωτομαγιά ότι μου έστειλε ο Γεροναυτήλο ο Παναγύ, ο φίλος μου. Γιατί μεθαύριο, όπως λέει, είναι η γιορτή της απεργία του εργάτη. Πρωτομαγιά σε πρόδωσαν και έγινε πανηγύρι. Φαντάσματα στοιχιώσανε άλλων καιρών κρεμή. Για μας ευδαίμονε τνητού μένει το χαρακτήρι, για μια άλλη ελληνική Σαριανή, για ένα αλαύριο κουφό που έχει πια χαθεί. Πρωτομαγιά δεν άντεξε σε αυτόν την καταιγίδα, Αν και είχε για αξίες σου μοχθο και προσμονή. Στι συνειδήσει έμεινε, εσχύλου ηρωίδα, σε μια θλια παράσταση για εκείνου του πανάθλιου που έχουν βολευτεί. Πρωτομαγιά πε μου εσύ τι άλλο να προσμένω όταν τα βήματα βαριά με φέρνουν προς τα εκεί και αντίκριμου θα ανασταθεί σαν κάτι ξεχασμένο δόλιον μανάδων ημογή που ο χρόνος δεν εσύ είσαι. Πρωτομαγιά είσαι εσύ. Δεν μπορείς να το γράψεις αν δεν θυμηθείς ότι ανήμερα από το μαγιά εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές απ' τους Ναζί. Μαργαρίτα Μαγιοπούλα Απ' τα πολύ αγαπημένα τραγούδια Σημαδεύει τόσα πολλά με τη μουσική του Μίκη, του στίχου του Καμπανέλη και την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιάν. Από μένα όλου και σόλες όλε που μπορούν να συλλάβουν το νόημα του Μάη. Και ταξικά και φυσικά. Φυτέψει μια πορτοκαλιά που Υπότιτλοι <muchos> Καταγράψατε, λοιπόν, πέντε γυναίκε, πέντε δαχτυλίδια ήταν το ένα του βιβλίου. Το πεπρωμένο, το άλλο του βιβλίου. Η ελπίδα. Όλα αυτά είναι υπότιτλοι, δεν είναι βιβλία. Είναι το τελευταίο δαχτυλίδι του σπυρού Πετρουλάκη από τι εκδόσει Μίνωα. Και βλέπουμε σύγχρονη μορφή ζωή και οικογένεια που είναι μονίμω υπό τον έλεγχο τη πραγματικότητα και τη προκατάληψη. Η Νάσια, Γεμάτο όνειρα νερόκοριτς από την Καστοριά Κατεβαίνει στην Αθήνα Για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της Πρωτεύουσα Φως κολλάει σαν την πεταλούδα Χορός, θέατρο, παραστάσεις Ονειρικός και παραμυθένιος ο κόσμος Τι θα συμβεί όμως όταν απαντήσει στην αγγελία Ζήτητε παρένθετη μητέρα Ποια απρόσμενη τροπή Θα πάρει η ζωή τη Πέντε βιβλία Από τις εκδοσεις Μήνωας Το τελευταίο δαχτυλίδι. 2-11-200, 8-200 και πάμε. Διευθυνήσει. Κλέψανε λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί. Σα έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή για του συνταξιούχου. Μέσα σε όλη την ανασφάλεια και την ε, ε, αβεβαιότητα, σε αυτή τη θολούρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι οι συνταξιούχοι θα πετσοκοπούν κι άλλο. Και το 18 και το 2019. Έτσι λέει, κλείσαν τα μεγάλα θέματα. Και πάμε στο μικρό. Ποιο είναι το μικρό, Το κέρατο με το τράγιο άμα θέλετε να σα το πω και έτσι. Να μένουν όλες τι Κυριακές ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Βρέα θεόφοβη! Πόσο θα ξεζουμιστεί ο άνθρωπο! Πόσο θα ξεζουμιστεί. Δεν θέλω να πνίξω αυτού που το σκέφτονται, γιατί αυτοί που το σκέφτονται και θέλουν να το επιβάλλουν, το ξέρω. Γιατί το θέλουν. Θέλω σε κάτι ρεπορτάζ. Που βλέπω κάτι άχρηστο συμπολίτε μα. Δεν μπορώ να πω καμιά λιγότερο βαριά. Να, να δω, ωραία θα ήταν αυτοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του. ή αν έχουν δουλέψει, δεν ξέρουν τι να δουλεύει 7 μέρε την εβδομάδα. Με πετσοκομένα τα πάντα. Δεν έχουν πει ποτέ, δεν ακούσαν από κάποιον που του λέγανε παλιά, στο ΤΕΒΕ, πλήρωνε παραπανήσια εισφορά για να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Τώρα, όσο περισσότερο έχει δουλέψει και όσο μεγαλύτερη σύνταξη, αυτό το τέταρτο μνημόνιο που έρχεται ω μέτρα, αξιολόγηση, κλείσιμο και ό,τι άλλο θέλετε, αυτά θα πάρθουν πίσω. Και κι άλλη είδηση. Έγινε μεγάλη έρευνα στη Θεσσαλονίκη, στα σχολεία. Τα παιδιά μεγαλώνουν από τώρα ως μετανάστες. Μην μου μιλάτε για τους μετανάστες. Τα παιδιά μεγαλώνουν από τώρα και δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο για να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό. Παιδιά 14, 13 και 15 χρονών το δηλώνουν. Το ρύρο τη ζωής τους είναι να φύγουν. Και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά πατριδοκαπηλεύονται το σύμπαν, σύμπαν σαν την ανθρωπότητα. Και λέω πατρίδο καβιλεύονται γιατί τι είναι η πατρίδα μορχοράφι είναι η πατρίδα. Πατρίδα είναι η άνθρωπή τη. Έτσι ίσως να έχει και ένα νόημα να σας το πω. Οι άνδρες οι γυναίκες, τα παιδιά, οι γέροι αυτοί που δουλέψανε, οι αγέννητοι, αυτοί που θα γεννηθούν, αυτοί είναι η πατρίδα. Η τάξη που δουλεύει για να τα βγάλει πέρα, για να τη βαστίξει όρθια. Αυτο Λοιπόν, η, τα πεντάχρονα έχει η ΕΛΠΕΝ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που δεν παράγει καρκινικά φάρμακα. Επιμένω το λέω. Γιατί, γιατί δίνει ό,τι μπορεί και ό,τι χρειάζεται μαζί με την ελληνική την αντικαρκινική εταιρεία και τη σύμπλευση για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο. Θέλω να σα θυμίσω, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, σε φίλου και σε γνωστού, ε, η κινητή μονάδα με εξαιρετική τεχνολογία ψηφιακή μαστογραφία που μπορεί να σώσει να κατεβάσει τη θυσιμότητα και την, από την ασθένεια σε πάνω από 30%. Ανώδυνη εξέταση, νέα μηχανήματα, χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Λοιπόν, το πολυδύναμο, στο Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο την Παρασκευή 5 Μαΐου θα είναι η α, κινητή μονάδα α, μαστογραφίας στο Δήμο Λιψών, στους λιψούς, στους ακριτικούς λιψούς που δεν είναι ανάγκη να τους θυμόμαστε μόνο κάθε φορά που πηγαίνει κάποιος επίσημος εκεί για να κάνει επίσκεψη ή όταν συμβεί κάποια τραγωδία πέριξης της περιοχής. Και την Κυριακή 7 Μαΐου θα είναι η κινητή μονάδα μαστογραφίας στο Δήμο Πάτμου, στο Πνευματικό Κέντρο Πάτμιον. Στο Πάτμιον αφορά λοιπόν γυναίκες κυρίως από 40-70 που δεν έχουν ιστορικό ε, καρκίνου. Πάρτε τηλέφωνα, ξέρουν στις περιοχές σας. Μπορώ και να σας δώσω αριθμούς όποιος ενδιαφέρεται ας πάρει εδώ γιατί στους Λιψούς και στην Πάτμο υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι από όσου ενδεχομένω ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή αλλά από αυτούς που ακούν την εκπομπή όποιοι έχουν έστω και ένα γνωστό ή μία γνωστή πέρασαν κάποτε από την Πάτμο, από του Λιψούς ή που κάτι θυμήθηκαν καλό είναι να του ειδοποιήσετε ότι υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία πριν λοιπόν φτάσουν τα παιδιά να φύγουν, πάμε σε κάτι άλλο παιδιά. Μια μπάντα που παλεύει με το ρετρό στοιχείο, παίρνει παλιά τραγούδια και μοντέρνο ήχο, τα συνθέτει, φτιάχνει πρωτότυπε εκτελέσει, πολλέ φορέ πάνω σε γνωστέ μελωδίε, άλλε φορέ πάνω σε δικέ του. Είναι η Σοφία Νάσιου και η Μπράντι Σουαρέ. Η στοίχη εδώ είναι του Κώστα Χαλάτσι. Η μουσική του Κώστα Χαλάτσι και τη Σοφία Νάσιου κάτι ξέρει και ο φτωχό. Είναι και σαρκαστικό, είναι και περιπεχτικό, έτσι γιατί και η φτώχεια καλό πέραση θέλει. Εναι λοιπόν για δε σατέχω. Το πήρα απόφαση δίπλα μου να μιζεύω Τον έρωτά σου για το χρήμα τον συγχάθηκα Σε βαρευθήκανε οι φίλοι σου και όχι αδικά Τον έρωτά σου για το χρήμα τον συχάθηκα. Σε βαρευθήκανε οι φίλοι σου και όχι αδικά Μα όταν φύγεις θα το δεις θα πλέον μία Μην Εξία. Μια φορά θα γεννηθεί. Τα λεφτά, λέει ο λαό. Δεν σου φέρνουν ευτυχία. Θα γυρίσει ο τροχό. Κάνει, και ο φτωχό. Φίλε μου, κυρία, αυτό στον κι αυτόν εντό ολαιό των περιπτερά. Και εσύ παρέα με τι τσέπε σου καλύτερα. Αυτό να κι αυτόν εντό ολαιό Και εσύ κανένα με τι τσέπε σου καλύτερα. Μα όταν φύγει, θα το δει. Δεν φτάνει πλέον μία. Μην του δείχνει. Μια φορά θα γεννηθώ. Φορά, θα γεννηθεί τα λεφτά, λέει ο λαό. Δεν σου φέρνουνε τυχαία. Θα γυρίσει ο δρόμο, βρε κάτι ξέρει και ο πτωχός. Δεν μπορείς μαζί σου ό,τι και να πεις Μη τους δίνεις πια δοσία αξία Θα έρθει η ώρα, θα το δεις Να τα πάρεις, δεν μπορείς Λοιπόν, θα σας παίρνει ποτέ από το μυαλό Ότι υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να παίζουν Χαρτιά και να είναι για καλό πράγμα Να χαρτοπέζουνε ναι. Κλισέ, κλισέ, κλισέ, κλισέ, κλισέ, κλισέ. Αυτό δεν έλεγα πριν. Κλισέ. Πώς θα ξεφύγουμε αυτά, κλισέ. Λοιπόν, πώς γίνεται να είναι κάποιος <coughs> <coughs> και... και να θαυμάζει τον Πειραιά κατά να είναι ο, ο Ολυμπιακός. Μπρε παιδάκι μου, να του αρέσει να αγαπάει την Αθήνα χωρίς να είναι καθανάγη Παναθηναϊκός. Και πάει λέγοντας. Και το χρησιμοποιήσω το ποδόσφαιρο γιατί πια το χρησιμοποιούν όλοι τώρα. Εντάξει. Από τότε που ξεκίνησε με τον πάοκο ο Τσακαλώτο τώρα και αρχίζει και κάτι πανελευθέρω, Μπαρσελόνα και τέτοια. Μεταξύ μα, ό,τι ξέρουν και ό,τι ακούνε. Έτσι. Οι περισσότεροι από αυτού που κάνουν τέτοιου είδου ανάθουμε ανάθημα και ξέρουν από μπάλα. Από του ανθρώπου τη μπάλα μπορεί και να ξέρουν. Ή από του πέριξ τη μπάλα. Ή από του ισχυρού τη μπάλα. Αλλά από μπάλα-μπάλα πολύ λίγα πράγματα νομίζω ότι ξέρουν. Λοιπόν, το διαβάζω, μένω άφωνη και όμω. Έχουμε μαθητέ άσου στο bridge. Που είναι εθνική ομάδα παίδων που κάνει προπονήσει μέσω Skype και ετοιμάζεται λέει, για διεθνή διαγωνισμό. Το διαβάζω από την ε, η Ιωάννα Φωτιάδη. Λοιπόν, η προπονήτρια είναι η καθηγήτρια βιολογία και φιλοδοξεί να καταρρύψει τα στερεότυπα. Το πρίτσκα, κατά ψέματα, είναι τεχνικό παιχνίδι, έτσι. Απαιτεί λοιπόν μία σειρά από πράγματα και διαβάζω από εδώ. Οι δύο μικροί καλαματιανοί που ε, προετοιμάζονται για την Πρατισλάβα βρίσκονται ήδη στην έκτη κατηγορία. Το παιχνίδι, λέει το ένα τον το bridge απαιτεί μνήμη, συγκέντρωση, στρατηγική σκέψη και συνεργασία με τον σύντροφό σου. Έδωσαν α, δείγματα το Σαββατοκύριακο των Βαγίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων και Πέδων στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν 22 παιδιά 9 16 ετών, 44 νέοι 16 25, και μια αποστολή 22 παιδιών από το σχολείο τη Καλαμάτα. Και λέει η 13χρονη Μαριάννα, θα συνεχίσω να παίζω bridge, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και χάρη σε αυτό εξασκούμε στο να συνδυάσω διάφορες εκδοχές μας της κατάστασης Υπάρχει αυτή η εκδοχή Να γίνεται το παιχνίδι δημιουργικό Γιατί δεν φταίει ποτέ το, το μαχαίρι Φταίει πάντοτε το χέρι Είναι άλλο πράγμα να χαρτοπέζεις online με λεφτά Είναι άλλο πράγμα να χαρτοπέζεις τις λέσχες Και άλλο να μαθαίνει να αγγίζεις τα χαρτιά, προσαρμόζοντα τα χαρτιά σε άλλο τύπο ανάγκες από το κέρδος ή από την αγωνία της αδρεναλίνης για την επικείμενη καταστροφή. Και εκεί που τα διαβάζει όλα αυτά και αισθάνεσαι κάτι λιγάκι σαβλάκας γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλα, άλλα πράγματα να ασχοληθεί, δεν φτάνουν οι νεκροί κάθε μέρα, 20 εδώ, 30 εκεί, 40 παραπέρα. Διαβάζω ότι κάτω εκεί στην α, α, α, α, Αφρική και στη, στη, στη Σομαλία πεθαίνουν κάθε πέντε λεπτά πεθαίνει ένα παιδάκι. Δηλαδή, αυτά που σου σηκώνει τρίχα, πολύ περισσότερο αν το σκεφτεί το κεφάλι σου αθρηστικά, δεν χρειάζεται να παίζει μπρίτζι για να το καταλάβεις τη σημασία έχει και πού οφείλεται και πώ οφείλεται, μαζευτήκανε 115 επιστήμονε από διάφορους τομεί για να συζητήσουν το κρίσιμο πρόβλημα της ευθανασία. Ένα συμπόσιο για το πότε πρέπει να πεθαίνουμε. Τρελαίνομαι από τον τίτλο. Αυτό είναι ο τίτλο του κομματικού. Ένα συμπόσιο για το πότε πρέπει να πεθαίνουμε. Μέ στην άνοιξη. Μέ στην πρωτομαγιά. Με αυτή την πεποίθηση που οφείλει να έχει ο καθένα από εμά στα χειρότερα, στα δύσκολα, στα πιο άρρωστα, στα πιο δολοφονικά, στα πιο μοναχικά, στα πιο εγκαταλειμμένα, να γαντζώνεται και να παλεύει για τη ζωή. Να αγαπάει τη ζωή, θεωρείται κρίσιμο πρόβλημα να βρούμε το πότε πρέπει να πεθαίνουμε. Και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με αυτή τη θαλατοναγνία. Τι θε, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι, γιατί σιγά σιγά αυτό που λέτε ως εξοικείωση και άμα καθίσεις και το καλοσκεφτείς, στην πραγματικότητα γλιτώνει το σύστημα από τα έξοδα συντήρησης τη ζωής. Εκεί είναι το μυστικό, εκείνε που με κάνει και τρελαίνομαι, εκείνε που με κάνει και μου έχει το αίμα στο κεφάλι και προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιο να... Ξεχωρίσει ή να μην ξεχωρίσει τα σέπαλα από τα πέταλα και τα δυο μαζί άνθη του κακού από την πραγματικότητα. Γιατί τα σέπαλα, τα πέταλα και του κακού τα άνθη μα τα κρυβά τα μέταλα βρίσκεις στο κατακάθι. Και φτάνουμε να σχολιώμαστε με την επιφάνεια τα σέπαλα και τα πέταλα και χάνουμε τα μέταλα που είναι στο κατακάθι των τεχνητών αναγκών. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Λέντζου σε μουσική στάθη Κότσι και τραγούδι Γιώργου Μπαγιώκη, Σε Σωστό του λέτζου φίλου μου και ξέρουν αυτοί τι λέω. Με όλα τα σύμπαντα έναντο κι εγώ μονάχα έξω. Κι αυτό ο άλλο μου είναι αυτό που πρέπει εγώ να αντέξω. Τα σε τα πέταλα και του κακού τα άνθη, Μα τα ακριβά τα μέταλα βρίσκει στο κατακάθι Σα πλούτη είμαι φτωχός, Με τόσα μάτια μόνος Ο έρωτας ο μοναχός Και ο Θεός ο πόνος Τα σεπαλά, τα πέταλα Και του κακού τα άνθη Μα τα κρυβά τα μέταλα και στο κατακάθι, με χιλιά ύπησμα τα μάκου, μα φτάνει ένα νεύμα. Μέσα από χίλιους να βρει ψυχή μου ρεύμα. Τα σέπαλα, τα πέταλα και του κακού τα άνθη. Μα τα κρυβά τα μέταλα βρίσκει στο κατακάθή Τα σέπαλα, τα πέταλα και του κακού τα Μα τα κρυβά τα μέταλα Βρίσκει στο κατακάθι Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος Και δεν θέλω να αφήσω τα μηνύματα σας πίσω Έχει τώρα σώρα ένα χιούμορο που με διαλύει Εκεί που λέγουμε πάνω λοιπόν Γιατί αν μας επιτρέπουν ή δεν μας επιτρέπουν Να παίξουμε και τι να παίξουμε και πως θα το παίξουμε Μου στέλνει ο Ανδρέας. Καλησπέρα, Λιάννα. Επειδή μπορεί να τύχει να αναφερθεί στον πρόεδρο του Τατζικιστάν, σου μεταφέρω ειδήσει που λέει ότι οι δημοσιογράφοι εκεί υποχρεούνται να αναφέρονται σε αυτόν ως τον θεμελιωτή τη ειρήνη και τη εθνική Ενότητας πρόεδρο τη δημοκρατία του Τατζικιστάν, η αυτού τελειώτη η Μομάλι Ραχμών. Ωχ, oh, παλεγία βοηθά. Ε, Απορρόφω δηλαδή, αν, δεν ξέρω ότι με τι θα πάθουν οι δημοσιογράφοι αν δεν τον πούνε εσκά το πρόεδρο ε, Ραχμών, Λέει ότι τέλειωσε ο στο Τζικιστάν πριν από 10 χρόνια. Ενώ πριν λίγο, πριν λίγο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμο του Αφγανιστάν, ενώ σχεδόν παράλληλα ξεκινούσε στο Κόσοβο, δεν είναι δέκα χρόνια, αυτά πολύ πιο πίσω. εκτός αν ο δεκάχρονο πόλεμο εκεί. Και εμ, μου γράφει ο φίλο ο Σπύρο, Μπορεί να μου προσφέρει η ελπίδα ό,τι μου προσφέρει στη χώρα που ζω. Και οι πολιτικοί που κοίταζαν το συμφέρον του, Α κοιτάξω και εγώ το συμφέρον των παιδιών μου. Καλέ, για το συμφέρον σου δεν ψήφισε αυτού του πολιτικού και του ανέδειξε. Θα ανοίξουμε μια διαλεκτική επιτέλους, όχι σε επίπεδο αυτοκριτικής, σε επίπεδο συντάφισης με την πραγματικότητα. Εδώ απολαμβάνω να πληρώνω φόρους γιατί ξέρω τις παροχέ που μπορώ να έχω. Λοιπόν, ε, είναι προφαρέ, προφανές ότι αστίευεσαι και σταρκάζεις. Ήδη μιλάμε για πάνω από 800.000 κατασχέσεις από το δημόσιο, από 1,5 εκατομμύριο που κινδυνεύουν επίσης με κατασχέσεις και με πληστηριασμούς. Και όπως λέει και ο φίλος μου παντελής, ο χάρο. Μην κρυνιάζει μόνο τώρα που έκλεισε η αξιολόγηση, θα φάμε μέχρι στα κουτάλια. Εξάλλου, μην ξεχνά ότι όσο η πλατεία είναι άδεια από τα θύματα του μνημονίου, τα ψώνια τη κυβέρνηση έχουν νομοποιήσει. Ο αληθέ, αληθέ, το, το, το είπε και ο Τσίπρα. Εγώ λέει, έχω νομοποιήσει. Το είπε και Χατζή Νικολάου στη συνέντευξη. Δεν πειράζει που έχω 15% όπω είχαν και οι άλλοι το 2011 όταν εγώ του έβριζα και έλεγε δεν έχετε νομοποιήσει στι δημοσκοπήσει, γιατί δεν είναι θέμα δημοσκοπήσεων. Όταν εγώ το έλεγα, ο κόσμο ήταν έξω. Τώρα ο κόσμο προφανώ είναι εξαιρετικά ευχαριστημένο, υπονοεί. Που έχει τα capital control του, τι περικοπέ του, τα σφαξίδια του, την ωραία του προοπτική και για περαιτέρω σφαξίδια. Δεν βγαίνει στον δρόμο, οπότε εγώ το κάνω αυτό. Ο Μιχάλη δεν ξέρω τι έπαθε. Και μου γράφει ότι ο Ορθόδοξο Μοναχό Πατήρ Μάξιμο Βάρβαρη προφητεύει Δευτέρα Παρουσία στι 25 Τρίτου του 18 Και δέχεται, λέει, πληροφόρηση από τον Πανάγαθο. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά σα το λέω, τα βάζω. Ετοιμάζομαι ε, ε, ε, ε, να κάνω. Κάποια στιγμή δεν το κάνω. Μία ε, μήνυση ε, κατά γνώστων και γνωστών για σκοφαντική ε, δυσφήμιση του Πανάγαθου. Δηλαδή, αυτό ο Πανάγαθος που στέλνει τέτοιου τύπου μηνύματα, τον σκοφαντείτε δηλαδή. Εγώ τον Πανάγαθο δεν έχω για ηλικίο δηλαδή. Πάει εκεί και ψάχνει και βρίσκει και κάποιον και του λέει: Εσύ βγαίνει και πε, τότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία. Α, δεν το κάνει αυτό πολύ καλά. Πάει λίγο παρακάτω. Ούτε διεθνιστική εταιρεία πρόγραμμα. Έτσι τον έχετε με τον πανάγαθο. Ε, βέβαια, άμα δεν τον είχατε έτσι τον πανάγαθο, μετράει και το πόδι στο survivor. Άμα και πέσεις, άμα και πέσει, κάνω. Και άμα μιλά για κρίτε, για σύνορα, για προβλήματα, για τη Θράκη και χίλια δυο, σα θυμίζω ότι τη Θράκη εμεί την τι τιμήσαμε στην Ελλάδα τον καιρό τη Χούντας με προνομιακή φορολογική μεταχείριση και εγκατάσταση βιομηχανιών εκεί. Έλα, χαλαού να μου πει κάποιο κάτι περί του πράγματο, προτιμώ να πω. Κάτι που το λέει από μόνο του τραγούδι. Μη καλέ τα μίλα σου λυμπίστηκα, τα μίλα σου λυμπίστηκα, μα τον κρεμό φοβούμε. Λοιπόν πρόκειται και σε ερμηνεία και διασκευή από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα Σμύρνα για τη Μιλίτσα. Ένα συγκαθιστό τη τράκη φοβερό, από τα πιο διαδεδομένα παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδα, Είναι παραλογή, αλλού τρα, λέγεται τραγούδι αγάπη αλλούς ανήκει στα τα κλέφτικα και στα ερωικά, από τα Δωδεκάνησα στην Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία στην Ευρύτερη Θράκη, από την Κέρκυρα και τη Λευκάδα στα βάθη της Καπαδοκίας, η τοπική παραλλαγή της Μιλίτσας στη Θράκη είναι από τον Εύρο, χορεύεται ως στυρτός συγκαθιστός, δηλαδή ενιάγωγα. Λοιπόν, από μένα με εξαιρετική αγάπη, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να σα αποχαιρετήσω, την Αξού την είχα βρει για να στην παίξω Δεν με παίρνει ο χρόνος Πε τα τούτα, πες τα κίνα Φίλε από το Βήρωνα θα στην παίξω στην επόμενη εκπομπή Και τουρκικά τραγούδια να θέλεις Και ό,τι άλλο να θέλεις Η μουσική και το τραγούδι είναι παγκόσμια γλώσσα Και είναι ένας κόσμος ολάκερος Μιλίτσα λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο Καλή εργατική πρωτομαγιά Στην Αθήνα τουλάχιστον ραντεβού στο Σύνταγμα